Εδώ είμαστε ξανά κυρίες και κύριοι, εκλογές 2012 κλείσουμε σήμερα την σημαίνη μας ημέρα με την Δημοκρατική Αιστερά Με τον δεύτερο υποψήφια βουλευτή και Φανονιάς και Ιθάκης Τον κύριο Καμπάτο Γεράσιμον και τον καλώς ορίζουμε καλώς Γεια σου Σάκη, καλημέρα κύριοι στους καλημέρα. μια καλή συζήτηση επικοδομητική Χωρίς συνθήματα και αυτοσχεδιασμούς της τιμής Εύχομαι. ξέρεις ότι κάνουμε πάντα ελεύθερη συζήτηση εγώ το ξέρω και γι' αυτό απεδέχθη με τα χαράς το να είμαι σήμερα εδώ γιατί ξέρω ότι είναι ένα από τα ραδιόφωνα και τα άλλα δεν μπορώ να πω αλλά που υπάρχει η ελευθερία λόγου μπορούμε να εκφραστούμε όπως ακριβώς θέλουμε και θα πρέπει επιτέλους μια και που μπαίνουμε στο τελευταίο κρίσιμο στάδιο Έτσι. της μεταπολίτευσης γενικότερα Θα πρέπει να δώσουμε πλέον ένα ουσιαστικό πολιτικό λόγο με πρόγραμμα, με σαφήνεια, με υπευθυνότητα mm -hmm. και όχι με συνθήματα ή προσπαθώντας να, και αυτοσχεδιάζοντας να δώσουμε μια ανάλυση, ε, αντιγραφή των μεγάλων καναλιών ε, της Αθήνας για να προσπαθήσουμε να πείσουμε και το κοινό εδώ στην Κεφαλονία και εμείς επάνω σε, Στο θέμα καταρχήν που βασανίζει σήμερα όλη την ελληνική κοινωνία και η ελληνική κοινωνία βασανίζεται σήμερα πρώτα οικονομικά. Η οικονομική κρίση είναι το μεγάλο πρόβλημα και το δυσβάσισακτο πρόβλημα. Εγώ σαν Δημοκρατική Αριστερά και ως Μάκης Καπάτος έχω εντοπίσει και για να μπούμε γρήγορα στα θέματα τα αίτια της κρίσης. Θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στην ελληνική κρίση πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Τι σήμαινε; Τι να πω 몰아 τι σήμαινε μιμόνιο ένα; Τα πάντα. Τι σήμαινε μιμόνιο; Έχουμε, Έχουμε μιωρά μπροστά μας. Τελο καταρχάζοντας καλοτσωρίτσων. καλή επιτυχία σε αυτό το, το δύσκολο έργο που είχσαν να Γιατί πραγματικά είμαστε μια μικρή χειρονηία, που ξέρετε, ένας τον άλλο. Και καταλαβαίνεις ότι νάθεις στο σπίτι μου, κι εномоύ πεις κάποια πράγματα, θες ας αντιμετωπίσουμε τελος διαφωτικά, που ένα ξένο βλέφτη πο θα έρθει, πο πράγματα και θα φύγει πως θα αντιμετωπίζεις την κατάσταση στα σπίτια που πηγαίνεις στους ανθρώπους που ζητάς την ψήφο αλλά και γενικά τι έχεις καταγράψει μέχρι σήμερα την όλη κατάσταση εδώ στην Κεφρανία και την Ιθάκη που είναι πολύ σημαντικά έτσι και θα τα αναλύσουμε και ένα αργότερα εκτός από την πολιτική και της δημοκρατικής αριστεράς που έχετε και που θέλετε να περάσεις αλλά Με ενδιαφέρουν εδώ ο τόπος μου. Αυτά ακριβώς που καταγράφουμε στην καθημερινότητα και που προσπαθούμε μήπως και διορθώσουμε αυτοί ακριβώς, αυτού τον Άγιο τόπο που ζούμε και το δούμε κάπως διαφορετικό. Κοίταξα και. Ε, πραγματικά γιατί δεν με εδώ για να κάνω πιο βαριά το κλίμα στη πολιτική ατμόσφαιρα απ αυτό που ήδη υπάρχει. Ε, σίγουρα θα σας απαντήσω με σαφήνεια και ευθύντητα ότι η μέχρι τώρα συναντήσουμε γιατί chérich poli kaló tis san dimokratiké aristerá, san marxiekí politikí epitropí tis dimokratikís aristerás, échome exegínisi tou láx ton 2 min sprint entopísontas sta megála problímata tis elinikís kinomías ke tis elinikís oikonomías. Ímasté étimi edó ke para poli geroprint kan porkirichtoúme eklogiés me to ta graphía tis dimarkiekís epitropís. Échome isteléchi pou doulégoun se óli ti kefalonía, κάθε δύο μέρες τουλάχιστον ရှိsképsi όλα τα στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής. Μαζί κι εμείς που έχουμε την τιμή να εκπροσωπούμε τον κόσμο του νησιού, εγώ ο Κώστας ο Παπαδάτος και η Σοφία Άραβου Παπαδάτου, μας κουβεντιάζουμε και εκτιμούμε και αξιολογούμε τα μινίματα και τα προβλήματα που πέρνουμε από την κοινωνία, γιατί θα πρέπει να γίνει σαφές ότι σήμερα δεν αρκούν τα συνθήματα. Θα μπορούσα να σας δώσω μια πολύ και να μεταφέρω το πρόβλημα πολύ εύκολα στην κοινωνία που σήμερα μας ακούει στους ανθρώπους που μιλήσαμε και πολύ εύκολα θα μπορούσα να πω ότι το πρόβλημα πια δεν αφορά τα κόμματα αλλά είναι της κοινωνίας και αυτή την Κυριακή της 6 Μαΐου πρέπει να αποφασίσουν κλπ. Μια στερεότυπη πολιτική απάντηση είναι μια απάντηση που νεακού χρόνια τουλάχιστον που ανακατεύουμε στα κοινά συνήθως φτέρνει εμείς οι συμμετέχοντες στους πολιτικούς οργανισμούς και στα κόμματα λέμε ότι την ευθύνη την έχει ο κόσμος που δεν θέλει να καταλάβει δεν ακούει, δεν μπήθεται για τους όποιους δικούς του λόγους ο κάθε πολίτης προτάσσοντας το ατομικό συμφέρον το δικό του ε, τρέχει να ψηφίσει κοροϊδεύοντας εντός εισαγωγικών και χτυπώντας την πλάτη την τελευταία εβδομάδα αλλά στην κάλπη εκφράζεται διαφορετικά εμείς στην αποτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων αυτό που έχουμε να καταθέσουμε σαν πρώτη δήλωση είναι ότι ο λαός δεν πρόσεξε, δεν ήξερε, δεν ήθελε, δεν έμαθε και συνήθως μετατοπίζουμε το βάρος της ευθύνης προς το εκλογικό σώμα το εκλογικό σώμα από τη σειρά το έχει να συνάψει σε εμάς ένα διαφορετικό ε, πολιτικό μήνυμα θέλεις ότι για όλα αυτέτε εσείς όλοι είστε το ίδιο και να μας εσείς και εσείς να τα ίδια κάνατε κλπ. Εδώ κάνω μια μικρή εισαγωγή αν θέλεις, και δεν θα αποφύγω το ερώτημα το οποίο φαντάζομαι ότι με ενδιαφέρον θα θέλουν τη δική μου άποψη να ακούσουν όσοι μας παρακολουθούν. Εδώ ακριβώς μέσα από αυτό το σκεπτικό, από αυτή τη διεργασία και τη σχέση πολίτη και πολιτικού αθέληση εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών υπήρξε και η ανάγκη δημιουργίας της δημοκρατικής αριστεράς. Μιας άλλης ιδιαίτερης φωνής, θα πούμε πιο κάτω η οποία έχει αφογκραστεί όλο αυτό το πολιτικό αν θέλει σε τζιανό ή και όχι μήνυμα κοινωνίας προς τα κόμματα και των κομμάτων προς την κοινωνία και με μια ειλικρινή σχέση ενός πραγματικά δημοκρατικού σοσιαλισμού οραματίστηκε ένα σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία με επίκεντρο τον άνθρωπο εδώ κάτσαμε άνθρωποι που δεν ένα κόμμα χθεσινό που βρηθήκαμε συγκυριακά και αποχωρήσαμε συγκυριακά και ανέτια από τον ηνίο Σिनाσπίσμο Παβλασύρηζα που συμμετείχαμε αξιολογήσαμε ότι οι εποχές που εφχόταν τότε είναι δίσκοles κι θάνουν μια ηλιλικρινή σχέση με την πολιτική όχι τον βελάτι όπως όπως αφού είπε κι ο σύντροφος κι ο φιλόσοφος ο Κώστας Προγούμانس κι κι απόλυτο δίκιο αυτό το πράγμα το μεταωσίωσαμε σε κόμα σε δημιουργία του κόματος της με την τιμή τη μεγάλη που έχουμε και νιώθουμε όλοι μέσα να έχουμε επικεφαλείς το φώτητο κουβέλη μια ατέλειωτη μια μεγάλη πολιτική προσωπικότητα έξω από τα δικά μας του κομματικού μας χώρου και νομίζω ότι παρακολουθώντας και αν θέλεις και τις ε, αναλύσεις και τον Γκάλοπ είναι σταθερά πρώτος στη Δημοτικότητα Πολιτικών Αρχηγών Εμείς ε, Σχετικά, σχετικά τι με τιμή. τον Γκάλοπ μόνο θέλω να σταθώ λίγο και να σε ρωτήσω, γιατί αυτή η διαφοροποίηση και η μείωση του ποσοστού από τρίτο κόμμα που σας βγάζαν να πηγαίνετε μετά στο πέμπτο. τι επέκτηκε εκεί Κοιτάξτε. εδώ είναι όλη η απορία ε, η στερεότυπη απάντηση του αν κάνεις το ίδιο ερώτημα Σάκη ε, στον όποιον ε, από τους υποψηφίους που θα έρθουν εδώ και θα έχουν την τιμή να επικοινωνήσουν με το εκλογικό σώμα της Καφαλονίας και της Ιθάκης υπάρχει μια στερεότυπη απάντηση τα στιμένα γκάλωπ το παιγνίδι το γκάλωπ οι δημιουργίες εντυπώσεως μέσα, μέσα από τα Γκάλλοπ κλπ. Εμένα δεν θα μ' ακούσεις, δεν έχω μια τέτοιου απάντηση να σου δώσω, γιατί πιθανόν, λέω πιθανόν, κάποια στιγμή να ήταν και ειλικρινοί τα Γκάλλοπ. Πάνω αυτά στα ειλικρινοί Γκάλλοπ, ήταν το 18% που μας έφτασαν κάποια στιγμή, ήταν αποτέλεσμα ενός ενθουσιασμού στο πρόσωπο του Φώτου Κουβέλη και στο πρώτο πρόσωπο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Αυτό που όμως τότε όλοι λέγαμε όταν είδαμε και εμείς το 2018, υποθέτω ότι ήταν το σωστό, ότι αυτό ήταν ε, το δείγμα εκείνη της στιγμής. Αυτό το πράγμα έπρεπε να πολιορκηθεί και να βοβαδιστεί με πολιτικά ανέντιμους τρόπους και πολιτικές πρακτικές τις οποίες ξέρουμε από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, εφαρμοσμένες πολιτικές πρακτικές χτυπημάτων κάτω από τη μέση και κάτω από το τραπέζι, ε, που δεν αφορούν μόνο το δικό μας το χώρο, Ήταν να σου θυμίσω πριν δύο χρόνια το 18% στο ΣΥΡΙΖΑ. Μου έτσι βγάλαμε τον Άλεξη στο Τσίπρα. Να σου λοιπόν κατά εποχές τον ενθουσιασμό του εκλογικού σώματος αν πράγματι είναι τα αποτελήσματα και θέλω να πιστεύω ότι είναι για να μην σπήρω ακόμα ακόμα κενό αν θέλεις στη σχέση ε, πολιτών και γκάλωπ ως επιστήμη έτσι γιατί είναι μια επιστήμη τον Κάλο που δεν είναι παίρνουμε τηλέφωνα Ως. και καταγράφουμε και κάνουμε πρόσθεση έτσι. και διαίρεση ο κάθε που πληρώνει είναι και το ανάλογο αποτέλεσμα που θα πάρει εσύ είπες αυτό που καταδικάζω εγώ αυτή τη στιγμή <laughs> ε, πιθανόν αυτό που λες εσύ όμως εγώ δεν, είμαι... είναι, αυτό είναι. εγώ δεν είμαι σε θέση να ξέρω ήταν ένας ομός εκβιασμός συνεργασίας και όταν είπαν ότι δεν είναι υποκύπτη ο αρχηγός σας το αλλάξανε Κοιτάξτε. για σκέψτε το αυτό Θα τα πούμε όλα, εγώ δεν έχω να σκεφτώ κάτι τώρα, γιατί και ως τέλεχος και ως υποψήφιος βουλευτής της ΖΜΑ σου εξομολογούμε το ξέρει και η κοινωνία ότι δεν είμαι τυχαία εδώ όπως πιθανόν να περάσουν πολλοί από αυτό το ραπέζι, από αυτό το μικρόφωνο αυτή την εκροελική περίοδο που θα έρθουν να αυτοσχεδιάσουν τη στιγμή και αναμασώντας ε, τους, ε, τους δίθεν μεγάλους αστέρες των πολιτικό καναλιών του κ. Τάδε του κ. Δίν έρχονται εδώ και νομίζουν ότι είναι γεμάτοι από πολιτική σκέψη πιθανό να εφαρμόζουν και πολιτικές πρακτικές ε, τις οποίες έχουν καταδικάσει τις προηγούμενες εκλογές γιατί κάποιο άλλο κόμμα του τις έκανε και λοιπά εγώ κοινό δεν... σωτήρες εγώ τους λέω εντάξει εγώ δεν είμαι σε αυτό και είπε ε, και μάλιστα αυτοί οι σωτήρες απαντούν ε, εκεί που πάνε και που τους ε, όχι σε δημοσιογράφους πάνε σε ανθρώπους οι γιατί είναι δοσμένα αυτά που θα τους ρωτήσουν και το λέω και το καταγγέλλω αυτό εντάξει γιατί εντάξει. έχει κατατήσει η δημοσιογραφία σε φτύλα της, σε αυτό το είναι δόπο είναι ένα κομμάτι πέρα. της ελληνικής εντάξει, ο καθένας που δηλώνει ότι είναι δημοσιογράφος δεν έχει το δικαίωμα να παίρνει συνέντευξη από υποψήφιες βουλευτές και να περνάει αυτά που θέλει αυτός ο κυρίος και να λέω ότι δεν δίνω στα δημοσίευματα, δεν δίνω σημασία που λένε, εδώ τον θέλω, να να δεις και... τι απάντηση θα πάρεις. Φυσικές πιο καλάς αυτή. Γιατί που... μιλάμε ε, τώρα στα 30 χρόνια που έχω κάνει η μου ξέρω τι συμβεί ο Καθέρανς και τη λει. Δεν ανecho μόμος, στον αυτούς τους δίτες που θα σεσουν batteries μόνο και μόνο επειδή καβιστίκανε ότι πρέπει να γίνουν βυλεفتές. Δεν το ανechoμε. Όποια να νήγκουν. Εντάξει, γιατί αλλιώς θα σου μιλήσω εσένα σου ευθέως, που κάθε μέρα ευθέως σου κάνω την πρόταση έτσι. να ψηφίσεις δημοκρατική αριστερά τότε τότε νομίζω... να αποφασίσω Α, δεν θα το δημοσιοποιήσω γιατί το θα ξέρεις θα το πολύ το καλά ευθέως, ευθέως, αλλά σου λέω, είμαι αποφασιμένος αυτή τη φορά να δώσω να καταλάβει κοινωνία από εσάς ακριβώς που φαίνα εδώ πέρα την πραγματική αλήθεια διόχι την εικονική και την illustration cardy και το costume και τη γραβάτα κατά την βόλτα. Δέξαρα. αυτό φέρω, το κοκκινο τσαντάνον, το, το βλέπουνε σε όλο τον κόσμο, για να βλέπουνε πώς είναι ο καθένας που έρχεται το μέσα και τι ακριβώς απαντρείτε και τη lei synchronia την αλήθεια ή το ψέμα. Εγώ σάκι Συνήθω... θα... Να θα, θα επιστρέψω στα δύο κύρια ερωτήματα που έχουμε θέσει μέχρι στιγμής στη συζήτησή μας. Ε, το πρώτο για να επιστρέψω ε πριν θάσουμε στην ινσιαστική πολιτική στο ινσιαστικό πολιτικό διάλογο, θες γιατί αυτό περισσότερο κι ανάγκη να ακούσω τον Κόσμο σήμερα που παρακολουθείτε την εκπομπή σας. Εγώ δεν θα πω είμαστε έτοιμοι. Εγώ θα πω ότι είμαστε έτοιμοι με πρόγραμμα και με απαντήσεις. Αλλά θα έρθως αυτό. Θα πάμε σε αυτό. Θα θέλουμε να αφρίγω τα 2 ώρο θέματα το πρώτο που μάρθησες. Πώς ακούμε. μας αντιμετωπίζει ο Κόσμος στις κατηδियां επαφές που έχουμε. Και το δεύτερο ίδαν Για να κλείσουμε λοιπόν αυτό το θέμα είναι ότι η άποψή μου για τα Γκάλοπ η πτώση, όπως ξεκίνησα να σου και ερμηνεύοντας τι είναι Γκάλοπ την προπερασμένη Παρασκευή στο καταθέτω στοιχείο της συζήτησης για να γίνει και πιο πιστικό για να καταλάβουμε τι γίνεται με αυτό υπηρεσκόμενα στα κεντρικά γραφεία της Δημοκρατικής Αριστεράς μαζί με τον πρόεδρο το Φώτητο Κουβέλη και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γιατί Όπως ξέρεις είμαι και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Αριστεράς στην Περιφέρεια Εινιωνίων Ίσων και είμαι και υπεύθυνος για τη Δημοκρατική Αριστερά στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ε, είχαμε πολλά θέματα που έπρεπε να ανταλλάξουμε απόψεις, να κουβεντιάσουμε, να ακούσεις τις γκές μου απόψεις γιατί ο Φώτης ο Κουβέλης ένα από τα πολλά καλά που έχει είναι το καλό ότι πριν μιλήσει ακούει και εμάς. Έτσι. Εκεί τη στιγμή λοιπόν μπήκε μέσα, δεν θέλω να αναφέρω το όνομα, δημοσιοκοπικής εταιρείας η οποία είχε κάνει γκάλωπ για μεγάλη εφημερίδα mm. την προηγούμενη εβδομάδα και μας έκοψε ο Σπύρος Ολικούδης ο οποίος ήταν απ' έξω, ο έχουμε την τιμή να ένα από και όλας ότι τον ζήταγα, έπρεπε να φύγουν, δεν μπορούσαν να περιμένουν γιατί η συζήτηση μας η πύγραμμα επιλέξει λοιπόν το εμπε αφού που βεντιάσανε κι το έδα στο γάλμπ γιατί να ξέρει κι ο κόσμος ότι τα γάλμπ κι εγώ το αγνοούσα το έδα τα κομμάτα τα παρνούμε μια μέρα πριν και τα παπαγαλάκια αρχίζουν τις εισαγωγικές τους αυτές ανάλογα με, τους ανάλογα τους... με, με τα ποτέ που κάνουν ίδιες τι σεφέρει εγώ μωβ και λίγο έτσι το βλέπω για να περιγγεί ο κόσμος μια άποψη ε, του πάνω σου ε ε εντύπωση, λοιπόν μω έκανε ότι, Τα χίλια τηλέφωνα μας απαντάνεται τα 200 και είμαστε σίγουροι ότι προς ανατολίζουν λένε τα δικά τους τα 800 το κλείνουν όταν λοιπόν εγώ βλέπω δείγματα ε, χιλίων επιχειλίων ανθρώπων στην, στην επικράτεια ναι, και ξαφνικά μοιράζουμε τα έδρανα της Βουλής με βάση ψευόμενος πάντα την άποψη γιαγιάς του παππού ή του πουτσιρικά ή του έτσι ή του αλλιώς ε, της στιγμής Ούτε ξέρετε την ψυχολογία εγώ είστε τέτοιοι. Ναι. Παίρνει σε μένα και τη στιγμή. Εγώ είμαι με τα μου προβλήματα φτιαγμένος. Λέω κάτι αν να πω. Του λέω αντίθετο από αυτό πιστεύω και τη στιγμή. θέμα στιγμής και λοιπά. Αυτό πρόσεξε. Ε, από... Εμάς τους πολιτικούς τώρα. Αν σκοτώσουν τους πολιτικούς θα πάω και αδικοχαμένος. Μ... Αλλά εμπάσχερε <Φίλωσε> τόσο. <φετοσύνητως. Τιλωση> ναι, να πάω αλήθειες Εγώ είμαι απλά μια ειλικρινή φωνή γιατί ανοίγουμε το ένα θέμα μετά το άλλο αλλά νομίζω ότι πάει όμορφα η ζήτηση και οι ακροατές πρέπει να το χαίρονται φαντάζομαι ε... Εγώ δεν είμαι σακ, ο χθεσινός στο πολιτικό προσκήνιο Έχω συγκρουστεί από το 1977 από παιδί 17 έτων Δεν θέλω να θυμίσω Μέσα να στα κάνω Δημοτικά Συμβούλια τα θυμάμαι, τα θυμάμαι Μάκη Στα Δημοτικά Συμβούλια Έχω τέλειο... το μαύρο Έτσι, Γιατί πάντα είχα πολιτικ Και, και προσπαθούσαν να σε εφημώσουν μια ζωή αυτό που μου Πολύτω, την κυριολεκτικά πραγματικά αυτό το εγώ βάζοντας. τα θυμάμαι αυτό το εγώ ας... δεν αυτό. θέλω να πω ότι έχω μια τριακονταετή πολιτική παρουσία δεν είμαι από το πουθενά και χθεσινός ε, και αυτό το πράγμα μου δίνει αν θέλεις μια άλλη δίνει μια άλλη διάσταση στον πολιτικό μου λόγο και αν θέλεις θεωρώ προσωπικά ότι ο πολιτικός αυτός λόγος που εκφράζω και που είναι συμφασμένος με το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς είναι μέσα από διεργασίες είναι μέσα από πολύ πολιτική δουλειά είναι μέσα από ανθρώπους της επιστήμης που ανταλλάσσουμε απόψεις ανθρώπους της καθημερινότητας και λοιπά μπορώ να συνεχίσω δεν ξέρω αν έχεις κάποιο τελευταίο τίποτα ακούγουμε άλλα αυτά, αυτά που λέω έτσι δεν είναι ιστορία ωραία η λοιπόν βερδεβηση των μηχανίματων. Γιατί κι εγώ δεν το έχω, όλα αυτά τα κυμπιά ότι, ότι το στιγμίο εκείνο 18ου και εφόσον ήταν πραγματική απεικόνιση του εκλογικού σώματος εκείνης της εκλογικής περιόδου, σίγουρα δεν Ε, εφησίχασε κάποιον από μας ούτε καν το γέμισε με αισιοδοξία ξέρουμε μέσα από την πολιετή παρουσία μας στα κοινά όλη αυτή την ιστορία των Γκάλωπ εκείνο που έπρεπε και θέλαμε και κάναμε να είμαστε σαφείς ε, και προσγειωμένοι επάνω στα, στην μελέτη αυτών των αποτελεσμάτων ήταν Αυτό που περιμέναμε και αυτό που έγινε Σήμερα δεν μπορώ να αποδεχτώ ούτε το 8 Γιατί πιθανόν να είναι 5 Μπορεί να είναι 14 Μπορεί να είναι 23 Αυτό θα δούμε την Κυριακή το βράδυ Εκείνο που έχει σημασία, και πάλι παντρεύω Γιατί δεν θέλω να αποφύγω Τη συζήτηση ε, Και την ερώτησή σου την αρχική Είναι ότι Στον κόσμο με τους πολίτες Πώς μας αντιμετωπίζει Έρχομαι πάλι για όποιοι έχασαν συνειρμό, το συνειρμό Του που μας ακούνε είναι ότι ο κόσμος έξω από τα πραγματικά οικονομικά και το ανασφυκτικό οικονομικό τλειό που αντιμετωπίζει ο κάθε ένας ατομικά η οικογένειά του, ο επαγγελματικός του χώρος και η πόλη και η κοινωνία που ζούμε ο κόσμος δεν θέλει πια μόνο συνθήματα το δεν θέλει μόνο συνθήματα είναι κάτι από αυτό δεν ξέρω αν ιδιαίτερα το δίνουν σε εμάς ο κόσμος περιμένει εμάς να μας ακούσει Θέλει τη δική μας πρόταση Θέλει μια εκτίμηση Το γιατί ρε παιδιά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε Και έχουμε να τους απαντήσουμε Και έχουμε να τους πούμε Τι είναι αυτό που προτείνεται ρε παιδιά Έχουμε να προτείνουμε Λύσεις που έχουν να κάνουν Αφού έχουμε αξιολογήσει Για την ελληνική κρίση το πως φτάσαμε μέχρι εδώ Έχουμε να προτείνουμε για το αύριο Εάν και εφόσον Γιατί είμαστε και πρώτοι που μιλήσαμε Για κυβερνός αριστερά Και δεν θα πρέπει να ξεχαστεί αυτό το πράγμα και όταν το λέγαμε κάποιοι μας κοροίδευαν και γελούσαν μαζί μας. Εμείς επιμένουμε σε αυτά που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέγαμε, δεν θα κάτσουμε να εκθαντήσουμε τον προεκλογικό μας χρόνο και καιρό επάνω σχέσεις συνεργασιών ευκαιρίας της στιγμής που αυτές δεν έχουν στην κυριολεξία να προσφέρουν τίποτα, αλλά τις εκλογικά πυροτεχνήματα, τα οποία απλά, το μόνο που απλά μπορεί να κάνουν, να γεμίσουν την ατμόσφαιρα με την ανάγκη εκείνη της αριστεράς του αριστερού πολίτη που έχει ταχθεί στο πλευρό της ευρύτερης του ευρύτερης σοσιαλισμού και στην πατρίδα μας και στην Ευρώπη θέλει κάτι από εμάς λες και το μαγικό κουμπί μια ενότητα χωρίς προγραμματική σύγκληση χωρίς πρόταση χωρίς τίποτα εμείς λοιπόν δεν σε αυτό και βαρέθηκα να απαντώ σε κάθε σπίτι που μας λένε ότι γιατί εσείς της α εάν και εφόσον είσαστε ένα πράγμα σήμερα θα είχαμε διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα ενωμένη, και πιθανόν, ναι, ναι. Ναι. Και πιθανόν ε, να είχαμε εκτός από εκλογικό αποτέλεσμα και μια άλλη πορεία στα πολιτικά δρόμενα της χώρας υπάρχει απάντηση, το ξαναλέω πάρα πολύ επιγραμματικά θα το ακούσουν και από τα άλλα στελέχη της το ξαναλέω και τώρα ότι είμαστε ενάντια στις ευκαιριακές και χωρίς προγραμματικές συγκλίσεις αλλά ταυτόχρονα φωρίς τα αφαιρέντια πρόσωπα που θα αγγεύονται τις όποιες πολιτικές εργασίες των συνεργασιών Εδώ που τα ε, με τα μηχανήματα όλα αυτά που γίνουν εδώ ναι, και μέχρι, βλέπεις μέχρι, ε... λίγο, Όχι, επί... είναι τα, τα ζω, είναι το ίντερνετ ωραίο που έχουμε που είναι τόσο γρήγορο που μερικές φορές το χάνουμε και ψαχνόμαστε τα δελαιες, έκυψε, και, ημέρα... και πέφτουν οι ταχύτες και βλέπεις αυτά που γίνονται αλλά αυτά δεν αφορούν με τον αέρα που βγαίνει ας πούμε ο σταθμός εντάξει yeah. είναι θέματα ίντερνετ ας πούμε yeah. για να σας παρακολουθούν yeah. και από το ίντερνετ <laughs> για αυτό, <laughs> γι αυτό προσπαθώ ακριβώς ε, γιατί δεν κάνατε τη συνεργασία εδώ της Ακατοκώστας προηγουμένως ε, που σας έκαναν συνασπισμός εδώ τοπικά για να ισχυροποιηθούν ε, οι μονοεδρικές πως το είδατε και δεν κάνετε τη συνεργασία και τι σας κρατάει δηλαδή αφού σας ήταν το ίδιο κόμμα κοιτάξει <laughs> Διαφέρετε. Στον πυρήνα της ελληνικής κρίσης Ιδιοκόμμα είναι σας Ιδιοκόμα εντάξει Στον πυρήνα της ελληνικής κρίσης βρίσκεται το πολιτικό σύστημα Αυτό είναι Στον πυρήνα της πολιτικής ζωής Τα προβλήματα που αναπηδούν Από αυτό το πολιτικό σύστημα Είναι αυτά που πρέπει να Απαντηθούν Είναι τα προβλήματα τα ίδια που μας έχουν οδηγήσει Σε αυτή την κρίση Μέσα από μια σχέση Κοινωνίας και κράτους Με πελατειακή σχ Πολύ συμπυκνωμένο νομίζω Έχει είναι κατανοητό. Είναι, Αυτά τα προβλήματα σάκι μου δεν λύνονται ούτε απατιόνται στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στη μεγάλη καρδιά και ψυχή θέλω να πιστεύω εγώ του αριστερού πολίτη, του αριστερού ψηφοφόρου του αριστερού γενικά στη ζωή και αριστερό στη ζωή δεν είσαι μόνο τα μόνο ψηφίζεις αριστερά. Πρέπει να το δείχνεις να είσαι ένα φερέγγιο πρόσωπο, ένα πρόσωπο κοινώς αποδ कि αυτή την γνώμη αποδοχή και παραδοχή πρέπει να την έχεις και μέσα στη πολιτική судоδρομεί και πρέπει να την έχεις αποδείкси έμπραστα και στη καθημερινότητα της, της κοινωνίας και του της δημόσιας άποψης. Η mia άποψη είναι ότι Αυτό λοιπόν για να μίνουμε μια διακόπση και να γίνουμε κανονικό. Ναι, νοητό. γιατί μετά πάμε ε, για διευκρίνιση σχετικά. Αυτό λοιπόν Εργός. που ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία και πιστεύω τους σκεπτόμενος είναι ότι δεν θα ήθελαν μια συνεργασία Δεν θα ήθελα λοιπόν μιας α, γενικότερα αριστεράς Η οποία Ποια αριστερά Αριστερά με το ΚΚΕ ε, Εγώ προσωπικά την αποκλείω Αυτοί έχουν αποκλείσει εμάς Ναι αλλά δεν έχουν καταλάβει και με εμένα δεν μάλιστα ναι. και μπράβο τους συγχαρητήρια το χαίρομαι θέλω να δώσουν περισσότερο ένταση σε αυτό για να βγουν πραγματικά μέσα από, το, από αυτή την πολιτική τους θέση και πολιτική τοποθέτηση ας πούμε πραγματικά απλούς καθημερινούς αριστερούς του Ληξουριού και του Βουνού γενικότερα για να και στην αλλά στα που βλέπουν ως όραμα την αριστερά για διέξοδο από την κρίση να καταλάβουν Τους έχουμε απορρίψει εμείς πολύ πιο πριν γιατί τέτοιες σοσιαλιστικές πρακτικές άλλων εποχών, άλλα, ενός αιώνα πίσω δεν μπορεί να εφαρμοστούν σε μια Ευρώπη σήμερα η οποία έχει τρέξει, έχει προχωρήσει. Έτια της κρίσης και κρίση υπάρχει και στη σημερινή Ευρώπη. Τα προβλήματα δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν Ούτε ποτέ θα μπορέσει κανείς Και εύχομαι αύριο το πρωί το ΚΚΑ να πάρει την πλειοψηφία των εκλογών Να δούμε κατά πόσο και με ποια θα κάνει πράξη Λαϊκή εξουσία θα λέμε Εντάξει αυτό που προσβέβουν Αυτό που απαγγέλονται Αυτοί λοιπόν, δεν μας έχουν απορρίψει Αυτοί δεν απορρίπτουν την ενότητα της αριστεράς Η αριστερά τους έχει απορρίψει Για να πολιτικό λόγο αν θέλεις ξύλινο που θέλουν και συντηρούν τα τελευταία 40 χρόνια και αυτή είναι όχι απλά πολιτική εκτίμηση, είναι πολιτική πρακτική γιατί έχουμε βοηθεί πολλές φορές σε εκείνους αγωνές δεν θέλω να θυμίσω την περίπτωση για για πάμε και θα συμπληρώσουμε μετά. μετά Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι για όσους άνοιξαν αυτή τη στιγμή έχουμε καλυσμένο υπόψη βιαβουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Καμπάτο Γεράσιμο συζητάμε για το πρόγραμμά και τις θέσεις και είχαμε μείνει κύριε Καμπάτε στο θέμα ακριβώς Σενότητας της αριστάς. ενότητας Έτσι, και να το ολοκληρώσετε για να πάμε στα υπόλοιπα ε, τελ, ε, για να κλείσουμε αυτό το θέμα το πολύ μεγάλο θέμα πραγματικά και να, μια όμορφη πρόκληση αν θέλεις. για την αριστερή σκέψη για τον αριστερό στην καρδιά ψηφοφόρο για τον αριστερό όχι στη συνείδηση ψηφοφόρο Στη συνήθεια Αλλά στη συνείδηση Θα πρέπει να ομολογήσω Ότι αυτοί που αποκλείουν την ενότητα της αριστεράς Δεν είναι το κουκουέ Αλλά αν θέλεις Ο δικός μου χώρος Με τα δεδομένα έτσι όπως αυτοί θα ήθελαν Μια ενότητα Τους έχουμε αποκλείσει από κάθε διάλογο Θα μου ότι είναι μια επιθετική Εντός εισαγωγικών έκφραση Και φωνή Αυτό που είδι λέω από το φιλόξενο σταθμό σας, Είναι μια πραγματικότητα Είναι μια αλήθ Εγώ πρεσβεύω και νομίζω ότι μιλάω για τον σοσιαλισμό μιας με δημοκρατία και ελευθερία για ένα σοσιαλισμό της εποχής του σήμερα, του αύριο είναι ένας σοσιαλισμός που βάνει οράματα και βάσεις με τη δική μας άποψη και τη δική πολιτική εκτίμηση για το μέλλον των δικών μας παιδιών Θα κλείσω και για τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς και αναφέρομαι στους συντρόφους μου γιατί ας μου επιτρέψουν να τους νιώθω έτσι Τα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να ξεχάσω τα πάρα πολλά χρόνια που δίναμε αυτό τον κοινό αγώνα για το σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Νομίζω ότι κάποια στιγμή και αν θέλεις επειδή εμείς που αποτελούμε σήμερα το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς δεν είχαμε συνηθίσει να αυτό που καταδικάζαμε να είμαστε παιδιά του κομματικού σωλήνα. Νομίζω που ήρθαν ακριβώς από Ε, μεταφύτευσαν σε αυτόν τον πραγματικά δημοκρατικό χώρο του τότε συνασπισμού ε, νοοτροπίες και συνήθειες οι οποίες νομίζω ότι δεν ήταν ανεκτές στο σύνολο του τότε ενίο συνασπισμού με πολιτικές εργασίες και αν θέλεις και κομματικές ίντρικες και γιατί όχι να μην το πω και μέσα από συνδικαλιστικούς φορείς και λοιπά. είναι τεράστια τα θέματα αυτά θα ήθελα πραγματικά άλλο χρόνο και μετεκλογικά ε, να ανταναδηλήσουμε γιατί ο αγώνας Έχουμε για την αριστερά μας έχουν. ο αγώνας για αυτή την αριστερά που και εμείς η ζωηλέα τελειώσει 6 το μήνα Άτσι, είναι μια πολύ όμορφη και θα ήθελα πραγματικά ε... υπάρχουν δύο έτσι, πράγματα που ακούγονται για το θέμα της δημοκρατικής αριστεράς και για τον κ. Τσίπρα ότι το ένα είναι ότι υπάρχει λέει ε, η υποψία ότι επειδή δεν έγινε αρχηγός ο κ. Κουβέλης αυτό αποχώρησε Και το δεύτερο είναι ότι επειδή είναι πιο επαναστατικός ο κ. Τσίπρας Δεν μπορεί να ε, συμφωνήσει με τον κ. Κουβέλη Αυτά τα δύο ακούγονται Κοιτάξτε, κατηγορηματικά Σάκη πω επειδή και σύνερος του συνεδρίου Θα σου πω ότι δεν ισχύει τίποτα από τα δύο Το φώτι, το κουβέλη και θα πάμε πολύ γρήγορα για να πιάσουμε περισσότερα θέματα ε, Γιατί, γιατί βλέπω ότι... Μας... Ναι, ο φώτης ο κουβέλης δεν είναι ένας άνθρωπος που θα δώσει τα του σήμερα στο πολιτικό σκηνικό νομίζω η 35 ετής συνεργία, θετία του προσωπική του πορεία ναι. δεν έχει δείξει ούτε, αρχι... ούτε τάσεις αρχηγικές ούτε ήταν ο άνθρωπος της καρέκλας και μην ξεχνάμε ότι ήταν ο άνθρωπος που γιατί θέλω να σε προλάβω στο επόμενο ερώτημα περί συνεργασίας με τεκλογικής κλπ ήταν ο άνθρωπος που είχε χίλιες και μια ευκαιρίες Από, την, από τη μέση της πολιτικής έτσι. του διαδρομής και μετά έτσι. να βρίσκεται στην όποια καρέκλα, Σε καρέκλα έτσι, και όχι μόνο ναι. το καλοφέρι του πορτάθηκε η θέση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης από τον Γιώργο τον Παπαντρέο έτσι. επειδή λοιπόν όλοι όσοι ξέρουν και έχουν παρακολουθήσει την πολιτική διαδρομή αυτού του μεγάλου για μένα αν μου επιτρέψεις είναι μεγάλο πολιτικό πρόσωπο και, και εύχομαι οι επόμενες γενιές οι επόμενες γενιές πραγματικά Γιατί η ζωή θα συνεχιστεί Στην ειδικία του δηλαδή έτσι Γιατί έχει πάρει ας πούμε την πολιτική Εντάξει εύχομαι και οι επόμενες Έχει δώσει μια πορεία Αυτό ότι... λέω για να, να τον ακολουθήσουν Να έχουν τέτοιο, τέτοιους πολιτικούς Να πάρουν τις αρχές του έτσι, Άρα αποκλείω και τη μία περίπτωση Και ναι. την άλλη Το απέκλεισε οριστικά έτσι Ποιο? Να καταλάβει η κοινωνία ότι δεν θα κάνει τη συνεργασία. Ωχ, xinegalia είλω γιατί με το πασók πάνω το λέω. Εξτός, ναι, ναι. Εξτός, πώς το πολύ λίγο, πιο πολύ πιο εκεί. Ναι. Αλλά κι συνθεματικά, θα σου exigiriso τους λόγους. Εξ το βένανε. Αποκάτω, εχούμε βάλειတဲ့ ανθρωποζύσμας. Με κάνει ο μέσα. Θα φτάσουμε, να τα πούμε όλα. Έτσι. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Κάποκι πού λύσε ανθελίχτη τη δημοσκοπική μας, Έτσι, στο είπα. Έτσι. Γεσήγνωθηκε, αλλά νάς είσαι σίγουρος. Αλλά νάς είσαι σίγουρος ότι μέχρι τη τελευταία στιγμή Είναι ένας αγώνας που δίνουμε όχι να δείξουμε ότι δεν θα συνεργαστούμε με το Πασόκ Αυτό το Πασόκ του Βενιζέλου και του Γιώργου, αυτών των αρχιτεκτών των μνημονίων Δεν θα συνεργαστούμε με τον άλλο βασικό έτερο, το Σαμαρά Που είναι συνεπεύθυνος της οικονομικής κρίσης και κοινωνικής και πολιτικής και, και, και. Α κατάμα βαλουμε. Κολοτουμπες στη Γειτονιά. Εγώ δεν θα μιλήσω με θέμα πολιτικό. Πολιτική κολοτουμπες είναι. Εγώ δεν Έτσι Εγώ μπο... επιτρέπετε δεν. Μου δεν... Στην πολιτική μου θα σου κάνω το το βιβτό εγώ υποστηρίζω <laughs> <ό, laughs> <laughs> τα κολοτουμπες και ξέρω πώς και <laughs> μα <μακροβούδια laughs> και την εποχή κατά. Όπως η ήταν κατημεριωτά το τελευταίο διάστημα. Πыθάνουν για να κρίψουν τη γυμνία του πολιτικού <ΣΠΠΠΠΠ> σκηνικού <ΣΠΠ> γιατί όταν λέμε Κολοτούμπας κάτι εννοούμε <ΣΠΠ> καλύτερα λοιπόν να έχουμε το πολιτικό θάρρος και θράσος <ΣΠ> <ΣΠ> να λέμε αυτό που το εκφράζουμε με τη λέξη Κολοτούμπας <ΣΠΠ> ας πούμε, <ΣΠΠ> <ΣΠ> <ΣΠ> ας πούμε. <ΣΠ> τι εννοούμε γιατί μέσα εκεί θα βρούμε κρίση μέσα εκεί θα δούμε αίτια το Κολοτούμπα κάναμε που το δώσε ο αυτό και να καταλάβεις Μπράβο σου ρε κόστορα θα ακούς Είμα γι' αυτό θα λέω Αυτές είναι κολοτούμπες Λοιπόν έχει άδικο Έχει άδικο με συγχωρίζει Εγώ κολοτούμπα μπορεί έτσι να το κλείνει σε μια λέξη Αυτό που θέλει να πει Το κολοτούμπα σημαίνει πολλά Χαμογελάμε Μάκη Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν 350 οικογένειες στην Κεφαλονιά Και το ξέρεις πολύ καλά Που είναι στο κοινωνικό παντοπολείο Και δεν έχουν να φάνε Ναι αλλά περάσαμε ένα πολύ Να ψυχολογική διανηψίτιση. Ναι, όχι θα πάμε, και... αλλά το λέω επειδή ήχαμε γελάσαμε και μ'εν πρακσευθούμε. Γελάσαμε λίγο έτσι για να λάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα, γιατί πρακματικά η κοινωνία δεν αντέχει. Δύο και βλέπεις, δηλαδή, αν χασούμε και αυτό το χαμόγελο, είσαι λεπτά από τη ζωή μας Θα παίνουμε Θα παίνουμε κάπια. Παρακ... Γι λεωτική... για αυτόSqlClient. Για Κάθε νο. μέρα με τρεις υποψήφיוस. Να σας βάζω καταλαβéis σε τι περιέτεσαι βρισκόμε. Και ξες γιατί; Γιατί ξέρουμε εμείς αυτό τι συμβένει σαν δημοσιογράφος και δεν λέணுμε κι όλα τα καγατι όλοι υποψιφίες παλεύετε για αυτό το καλό αυτό το τόπο. Και بودες υποδηστηχώς... Δεν ξέραν αν το κάνουν όλοι υποψιφιοι. Αυτό υποψηφί. αυτό θα το κλινική κοινωνία. Κοινωνία, κοινωνία. Δεν βόρο θα... να κλινών κάνουν. Κινωνία, κοινωνία βόρο από το καπατι είναι καλύτερος. Δεν το βόρο. Αυτό το Και δεν μιώ θο Αλλά φαντάσω εμένα πως ξέρω τι συμβένει πώς εξετάนูμε κι δεν μπορώ να σε σπάσω δεν μπορώ να μιλήσω να να πonha είναι... αυτή την νομία λύθκες αυτή, είναι... αυτή την κιρονία που διοipasi κάθε μέρα εγώ εντός της για να, σου, να κάνω εγώ το δημοσιογράφο κι εμείς δεν κουρνιέβετε κανένα εσείς γιατί αν κουρνιέβετε θα σας κουντόπονη κιροληθικά <laughs> έτσι θα το ποκεφαλονήτηκα εμείς κουρνιέβουμε δεν είμαστε. δεν, θα, δεν θα Δεν να ││ η λόγιο κριωνία το κοινωνικό παντοπολείο Simón Sámi mou είναι 350 τελγενη εσικηφαλονιαίο μέγιστο το ακούσα το, το καταλαβαίνω>×</s τι σημαίνει ε, αυτό Και δεν δręποντε να μιλήσουμε πολιτικά το γιατί κοινωνικό παντοπολείο γιατί 350 κι πιθανόν να βρήξει 1000 350 έτσι γιατί με διαφρούν τα αιτία του κοινωνικού παντοπολείου γιατί τα αυτά Η πρόσβαση της χώρας σε λαϊκό δανισμό και γύοles αυτές οι κοινωνικές οι κινητικές ενησκήσεις δημιούργησαν κάποιες ευκαιρίες. Σες για τις της Γιατί, υπάρχει, γιατί υπάρχει, δεν αντέχω εγώ, δεν απάντηση. αντέχω αύριο Υπά... από το πασókι, δεν ξπιάλα το κυρία δημοκρατικέ στερά. Πάμε να σεμεγαστούμε, να μιλήσουμε κυβέρνηση, γιατί θα την κάνει η κυβέρνηση; Για να για το καλό του δικώμας; Ή θα την κάνει για να κάτσουν στις καρέκλες και να το βγάζουν η bourgeoisie γε βουλευτές; Δύοτάξει. θα باندېσω, θα باندېσω Και, θα, και είναι και μια καλή ευκαιρία που είμαστε και στην τελευταία φάση να το δώσουμε να το απασαφνίσουμε για μια φορά ακόμα αυτό το πράγμα αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό γιατί λέμε όχι, όχι και ο Μάκης Καπάτος και η Σοφία Ιαράβου που έχουμε την τιμή από τη δική μας οργάνωση να είναι μέλος της κεντρικής επιτροπής του κόμματός μας και μας μεταφέρει συνέχεια το σφιγμό και την αίσθηση των πολιτικών συνεδριάσεων της κεντρικής επιτροπής Εμείς που έχουμε την ευθύνη μαζί με τον Κώστα και Σοφία και τα υπόλοιπα παιδιά της οργάνωσης κεφαλονιάς και η σχέση μας με τους πολίτες, ψηφοφόρους μας, φίλους μας, μέλη μας είναι ξεκάθαρη επάνω στο θέμα ότι δεν είναι ένα στεγνό όχι σε αυτούς που δημιούργησαν την κρίση. Εμείς, είμαστε, θα, εμείς θα υπάρξουμε με αυτούς που θα έχουν αναλύσει ο ίσο βαρακε πολιτικά με πολιτικαστική το γιατίφτασαν στη κρίση εφκολαζανισμός πελατιακοκράτος εφquerίες ίες οι οποίες гиγάντους αν κάπιο το καρτέλ, και η μογια αφιγή τα κλέψαντε 달아모για όλη τα, τα πράματα που δεν τη <laughs> Δεν τζούκαναμε συνέχεια, δεν έφταξες λίγο εκεί. Εγώ προσπαθώ σε όλα αυτά, αφού τη βλέπεις παρα από λεωμόρβα, να κάνω μια πολιτική ανάλυση. Δεν είναι σε τζγκλάο, να ήχεις το στόμα σου, να με, με βάλεις τη βρίζα, πιθανότατα δεν μπορώ περισσότερα από αυτά που βλέπεις. Μα εγώ το ξέρω, το σταβίζεις. Για αυτό που επιτρέπουν. Και το ιδεώδες τραδιαμορφοθεν πολιτικό σκηνικό. Το ξέρω. Πάτα τη Εγώ όμως θέλω να κρατήσω την κοινωνία. Εγώ θα κρατήσω την κοινωνία και εγώ και το κόμμα μου και στην υποψήφιή μου μέχρι τελευταία στη γλυνή με σκέψη θα ντουζώσουμε τα αίτια της κρίσης από την ευρωπαϊκή κρίση πως μεταπίδησε και γίνεται η ελληνική κρίση τι σημαίνει η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης τι είναι αυτό που εμείς λέμε ότι θέλουμε μια ευρωπαϊκή Γερμανία και όχι μια γερμανοποιημένη Ευρώπη θα φτάσουμε και θα μιλήσουμε πάρα πολύ απλά για τα αίτια και τα δικά μας αριστεράς δεν αποποιούμαστε και τα δικά μας λάθη, Όλοι θα δούμε έτσι. γιατί ο δικοματισμός λειτουργήσε και έφτασε να λειτουργεί με μια πελατειακή σχέση και το από πίσω του ήταν η εκπροσώπηση συμφερόντων και κοινωνικών ομάδων οι οποίοι επισεπλούτησαν εις βάρος του λαού στο δημήτως δημόσιο, ο δημόσιος λόγος μας εμάς δεν μπορεί να είναι ούτε πολιτικός ούτε μαξιμαλιστικός από τη μόση λόγος μας θα πρέπει να ξεφεύγει και να μετατρέπει την πολιτική ρητορία σε πολιτικό λόγο τον οποίο πρέπει να δώσουμε Να ρωτήσω κάτι Δες Τώρα ενισχύ. βάλω δύσκολα έτσι Δες ανησυχεί αποτέλεσμα της Γαλλίας Κοιτάξτε το αποτέλεσμα της Γαλλίας είναι μια μετάφραση mm. ενός ε, αν θέλεις στην πολιτική διάσταση της κοινωνίας όπου πάντα οι πιέσεις οι ασφιχτικές πιέσεις ε, της οικονομίας ιδιαίτερα οδηγεί τις κοινωνίες και ιδιαίτερα τις χαμηλόμυστες και οικονομικά αδυναίστερες στα άκρα απ' τα άκρα επειδή σήμερα η Ευρώπη δεν μπορεί να οραματιστεί τον υπαρκτό σοσιαλισμό του παρελθόντος και επειδή το χτύπημα του δημοκρατικού σοσιαλισμού, η πολιτική ενωποίηση της Ευρώπης είναι αυτό που θα χτυπήσει τα αίτια των οικονομικών και κοινωνικών και πολιτικών αποκλεισμών των κοινωνικών αυτών στρωμάτων, τους ένα άκρο που λέγεται ακροδεξιά. Ναι, αλλά οι αριστεράς στρίζει ορδέν όμως. Οι αριστεράς στρίζει ορδέν. Κοιτάξτε να λες. Είναι ένα τεράστιο θέμα είναι ένα τεράστιο θέμα που ήδ Ε, θα, να, να αφήσω Να αφήσω έτσι. τη σκέψη των ανθρώπων Όσο το λέω πως θα αντιδράει η κοινωνία Μερικές φορές όχι σωστά έτσι. Να αντιστρέψω το ερώτημα Δεν θέλω να φάμε χρόνο με αυτό Κάξι. Επειδή είναι αυτό το Γιατί και εδώ στην Ελλάδα το έχουμε αυτό το φαινόμενο Κοίταξε, έτσι. Θα ήταν προτιμώ Μπορεί το αφήνετε έτσι Ότι ε. η ακροδεξιά Και η χρυσία βγει αυτή τη Θα μπει μέσα στη βουλή Αυτό αν θέλεις Ας μην Μην Λάξει. το πω πραγματικά γιατί δεν θέλω να Λάξει. ερθίζω Ούτε πολιτικές σκέψεις Δεν το μυαλό και την και των ανθρώπων Οι οποίοι έχουν ζήσει τον και του Το και το ναζισμό Εκεί τους πολιτική και πολιτικές Με συγχωρείς μου Εγώ ότι κάθε Έτσι. ψήφος Όχι μόνο στη Χρυσή Αυγή, Αλλά σε όλα τα άκρα Για δεν υπάρχουν Και την προγράμνη φορά σε ένα τσοδεξής Εάν ενώσετε τις δυνάμεις σας ή αριστερά γιατί αν κάτσουμε να κάνουμε μια ανάλυση στο εγκλογικό νόμο θα καταλάβεις ότι αυτό είναι μια σαπουνόπερα της στιγμής η οποία δεν έχει να προσφέρει η τίποτα η συνεργασία στο... ναι, δεν έχει τίποτα να προσφέρει μου, σύστημα, θα που θα γίνει συνεργασία μόνο λες όχι πώς το... Πώς το... γιατί το... θα καταντήσει η Των, ε, των δυνάμεων της αριστεράς ναι. σαν όλες αυτές τις ευκαιριακές πρόχειρες χωρίς προγραμματική σύγκληση Άστω χωρίς αυτό. κοινά σημεία αναφορά το οδήγησαν τον συνασπισμό τον ενιαίο ξέρω με το κουκουέτο με... τα αποκόστας νομίζω... αυτά εγώ για φαντάσου όλο τον κόσμο της αριστεράς να ψηφίσει κουκουέ ας πούμε γιατί θα ξέρω ότι είναι μια ομάδα μια συνεργασία περίμενα να σου πω και να φτάσει ένα ποσοστό 20% το τώρα. ήλιο βραμανθάνε; Ναι. Δεν ανησχυδι αριστερά μας τι βούλη; Εγώ θα σου πάρω τα... σου τώρα θα... μας. Όχι. Δεν θα... συμφωνείτε μετά; Όχι. Θα το ακούσω όπως Πάμε. είναι η πραγματική απάντηση. Πες Μέχρι σήμερα δημοσκοπικές, αν θες να κάνουμε εκείλιωρ θυμολογία τώρα. Έτσι. Εγάνι ότι κι εμείς κι το Κουκουέ κι το Σύριζα πάρουμε περίπου ένα ποσοστό από 8 έως 11% που αυτό είναι η ητα αναμενόμενα από το λευκό. ταυτιάμε εκτίμηση. Αυτό σημαίνει από το 23 έως 28 βυλεφτές το κάθε κόμμα από μας. Bravo. Εάν κρατάμε πρόσεχες τώρα τα 3 κόμματα μαζί, επαμέναμε 1 μή σε 25 πάει 75 βυλεφτές. Εάν κρατάμε όλοι μαζί και πάρουμε η να δίδε το ποσοστό το 20% το 25% δεν θα πάρουμε το 75% βουλευτές θα πάρουμε πολιτικό σύστημα γιατί είναι έτσι το πολιτικό σύστημα αυτός το καταλάβει εγώ τη λήκη στη πολιτική ανάμερα στη synchronia δεν το καταλαβαίνω το καταλάβει ο κόσμος ολικός στη πολιτική πράξη που τους οδυγούν η χίρα η όχι εμένα bravo ο αλους εὑπ πολιία ανέφτηνα και χωρίς καμένα πολιτικό λόγοden αυτό με την κοινή κάθοδο στις εκλογές ποιο είναι τελικά μια Ευρώπη στην οποία θα της λέμε θέλουμε το ευρώ δεν θέλουμε την Ευρώπη δεν θέλουμε την ΕΟΚ θα είναι μια, η αριστερή που θα φωνάζουμε κάποιοι έτσι και έτσι και θα λένε έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την Ευρώπη έξω από το, το Επιστροφή στην Τραχμή αυτό εκείνο θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα λέει ότι μονομερός εγώ δεν αναγνωρίζω το χρέος δεν αναγνωρίζω το δικό μου Ε, λοιπόν δεν μπορεί αυτός να είναι ο πολιτικός λόγος της σύγχρονης αριστεράς Όπως είπατε μια επαναδιαπραγμάτευση όλων των όρων του μνημονίου Okay. και οπωσδήποτε χρειάζεται για να μην πούμε στο μνηγόνιο από ό,τι βλέπω και το χρόνο μας δεν θα μας πάρει okay. από ό,τι βλέπω λοιπόν, πολύ επιγραμματικά και πολιτικά θα πρέπει να είναι σαφέστατο και το εννοώ για τελευταία φορά δεν ξέρω, τη δυνατότητα γιατί μας αποκλείει και πολιτικό λόγο ο εκλογικός νόμος και η διαδικασία των εκλογών θα σας δώσω άλλη μια φορά και τους θέλεις μαζί εντάξει σαν και δεν είναι εγώ εντάξει, έχω... από τις ώρες δικές μου θα βερώσω μια ώρα για εσάς και για τους τέτοις βουλευτές εντάξει. τι άλλο θέλετε εγώ να σας ευχαριστήσω εκεί τι... και εκ μέρους που δεν είναι το λέω έτσι ειλικρινά και φιλικά έχω... αλλά μάκη μου, σας καταλαβαίνω να δεις το πρόγραμμα να το γεμάτο εγώ... και βάζω μια ώρα επιπλέον στις ώρες που θα κάνω συναντεύξεις γιατί δεν είναι είναι πολύ ψυχοφόρο κατάλαβαί με εντάξει, πολύ ψ Όχι για εσάς, για μένα. Γιατί ξέρεις κάτι, δεν θέλω να έρθει κάποιος εδώ να, να λέει, να λέει να τον να λέει. Θέλω να συμμετέχω, να τον βοηθήσω, να μπορέσουμε να περάσουμε κάποια μηνύματα στην κοινωνία, να καταλάβει ότι αυτός ο ίδιος βουλευτής, κάτι είναι αυτός ο άνθρωπος Και κάτι θέλει να κάνεις από τον τόπο. Κυρία το Άξη, το καταλαβαίνω και, και θέλω να περάσετε ακριβώς αυτό που έχετε μέσα στην ψηχή που δεν το ξέρει η κοινωνία. � τη γραβατούλα. Εντάξει. Το Τραμπετζάκι. Μι βλέπεις το Καταλόγιο πώς... το Τραμπετζάκι. Μι بوسά μου κάτεις κανένα Τραμπετζάκι για να βουκάρει καλό λόγο. Με, Με τεκλογικά σε φέει. Μπράβο λεβέντι μου. Λίγο οποίοι... τώρα για σένα, να τα πεις μόνος χωρίς να σε διακόψω. Ωρα. Okay. Ε... Ε... την άλλη βδομάδα okay. σου είπα; okay. Μία okay. ώρα για πάρτι σας και για τα 3 μαζί ε, τους 3 υποψήφιους. να το αφιέρωσω. εγώ ευχαριστώ για το χρόνο που δίνεις στη Δημοκρατική Αριστερά. Και όχι στο μάκι καπάτο Γιατί με ένα κομμάτι αυτήν της πολλής Ξέρεις όλοι σας εκτιμώ όλους Εντάξει, εγώ, το εγώ το ξέρω Και έχω και ιδιαίτερη σχέση και αγάπη Και με τον Κώστα Γιατί με τον Κώστα ήταν και συναγωνιστές σε Οι δύο πατελάδες μας Έχουν πάρει τα παράσθυμά Στην εθνική Είμαστε γη αγωνιστών Έχουμε και μια συγκένεια Έχω πολλά εγώ Και γι' αυτό κρυβώς το εκτιμώ Εκτιμώ αφάνταστα τη γενιά του 114 τη γενιά των λαμπράκινων ανθρώπους της εθνικής έτσι. αντίστασης έτσι δεν πολεμήσανε μάκι μου να έχουμε τη... δημοκρατία και ελευθερία και να έχουμε τη λαγκάρ τώρα και μου βάζεις το χέρι έτσι Ωραία. το χέρι δεν το επιτραπώ εγώ, εγώ, εγώ προσωπικά, προσωπικά τιμώ όλη την ηλικία και τη γενιά του 114 για εθνικής αντίστασης Ακριβώς. το αντιδικτατορικό αγώνα δεν τιμώ κανέναν από όλους αυτούς που καπηλεύτηκε όλη αυτή τη λαμπρή ιστορία του ελληνικού έθνους δεν τιμώ ειλικρινά κανέναν και την άλλαξε με καρέκλες mm. που και σήμερα εμπάς περιπτώσει δεν θέλω να ανοίξω καμία τεράστια πληγή θα εκτιμήσω πολύ πιο απλά ένα απλό καθημερινό άνθρωπο με το πολιτικό σκεπτικό όπως εκείνος αντιλαμβάνεται τα πράγματα με το κάνει να με καταδικάζει και να μου φωνάζει ότι δεν θα σε ψηφίσω γιατί δεν θέλεις αρι... την ενότητα της αριστεράς αλλά δεν να μαθαίνει τι. εγώ θα, θα εκτιμήσω βαθύτατα εκείνο που θα μου πει δεν σε ψηφίζω γιατί δεν με έχεις πείσει ακόμα ότι δεν θα συνεργαστείς με τους αρχιτέκτονες του Μνημονίου της Τρόικας και του Διεθνής Νομισματικού Ταμείου εγώ θα βάλω απέναντι την κοινωνία στους ανθρώπους, στις πολιτικές πρακτικές και όλα αυτά τα πολιτικά ιδεολογήματα που στήριξαν και γαρνιτούρισαν ήταν μια γαρνιτούρα πίσω από όλα αυτά τα, το θ που παρακολουθήσαμε στο ελληνικό κοινοβούλιο που είναι ντροπή αν θέλεις για Έλληνες βουλευτές να μην τιμήσουν τίποτα και να στείλουν τον κόσμο σε μια απόγνωση στη σημερινή αθλιότητα στον σημερινό οικονομικό μαρασμό των επιχειρήσεων των πόλεων της κοινωνίας κλπ. Εγώ λοιπόν εκείνο που θα πρέπει να πω για να τελειώσω γιατί θα πρέπει να πω γιατί θέλω και ζητώ την ψήφωση δημοκρατική αριστερά και σε όποια από τα άξια, στελέχη, πραγματικά άξια ο καθένας μας έχει τη δικιά του ιστορία και ιδιαίτερα μπορώ να πω ότι τη μεγαλύτερη ιστορία και θα πρέπει να ακουστεί και να καταγραφεί την έχει ο Κώστας ο Παπαδάτος Έτσι, είναι μια σημαία πραγματικά της ανθρωπιάς της αριστεράς και των αγώνων είναι ο άνθρωπος που πρώτα μιλάει για δημοκρατία με σοσιαλισμό και ελευθερία και μετά λέει γυναίκα θα φάμε θα πρέπει να τιμήσω τη Σοφία την Αράβου την Παπαδάτου η οποία είχε το πολιτικό θάρρος και θράσος είχε τη δικιά της δύναμη από γραμματέας νομαρχιακής επιτροπής του συνασπισμού να έρθει και να συμμετέχει και στην κεντρική επιτροπή και στα κεντρικότερα πόστα της τοπικής οργάνωσης ως μέλος νομαρχιακής επιτροπής και γι' την τίμησε η οργάνωση. Ήταν μια κοπέλα η οποία η ιστορία της ξεκινάει από παλιότερα αλλά θα πω σε εποχές που ως κάτι, σαν μια διαφορετική φωνή λίγη στην κεφαλονιά ξέρουν ότι από πίσω του ήταν η Σοφία έτσι, αυτά τα πράγματα θα πρέπει τουλάχιστον να τα, να τα πλέμε και δεν τα λέμε γιατί έχουν ανάγκη τα παιδιά να τα χειροκροτήσω ούτε η Σοφία ούτε ο Κώστας εκείνο που έχει ανάγκη είναι να ακουστεί και να μάθει η κοινωνία πια ότι το ψηφοδέλτιο της δημοκρατικής αριστεράς δεν είναι ένα ψηφοδέλτιο αποτέλεσμα ούτε κομματικής ίντριγκας, ούτε πολιτικών φίλων με επαγγελματικές σχέσεις, ούτε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο απλά βάλαμε κάποιον που και δίπλα τον γαρνίραμε με γλάστρες. Το, το, το ψηφοδέλτιο και παιδιά συμπεριλαμβανωμένου και μου έχουμε να δείξουμε αγώνες με λάθη. Δεν έχουμε να δείξουμε όμως ιδιοτέλεια. Δεν έχουμε ποτέ, από την όποια γωνία και από όποιο βήμα Φιλεσάκη, βρεθήκαμε στους κοινούς αγώνες με τα κοινωνικά και πολιτικά στρώματα της τοπικής κοινωνίας που βάλαμε και από τη τσέπη μας και δεν πήραμε ένα ποτήρι νερό και συνεχίζουμε στα 50 μας και πάνω να δίνουμε έντιμα και καθαρά αυτόν τον όμορφο αγώνα και το πιστεύουμε. Σήμερα λοιπόν για επιτέλους και τα κεντρικά συνθήματα να τελειώνουμε από τις διαπλοκές και τις υποκλήσεις προς την εξουσία. Καλώ τον κόσμο λοιπόν επάνω σε αυτά να αναντιωθεί για να έχουμε πια να κάνουμε μια δουλειά όλοι μας και να μην εξαρτάται η δουλειά μας από την εξάρτηση μας, από την όποια πολιτική εξουσία και το μεροκάματο και το φαΐ και το πιάτο των παιδιών μας να μην έχει να κάνει με τα πολιτικά δώσε πάρε και να εξαφανιζόμαστε από το οικονομικό και να είμαστε ευνοούμενοι του όποιου πολιτευτή ή του όποιου για να καταστήσουμε την αξιοπρέπεια της εκλογής μακριά από την επαιτία της ψηφοθυρίας εμείς θέλουμε πραγματικά πολιτικό διάλογο πραγματικά επί της ουσίας ανάλυση όλων των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της τοπικής μας κοινωνίας και δεν θα θέλουμε το αποτέλεσμα των εκλογών να είναι αποτέλεσμα ψηφοθυρίας χτύπημα πλάτης και κάτι φαγητά που μου έλεγες εσύ προηγουμένα εσύ. θέλω να ψηφίσουμε δημοκρατική αριστερά για Και είναι ένα από τα στοιχεία που θα υπερασπιστώ και εγώ και τα παιδιά το ψηφοδέλτιό μας μέχρι τελευταίας Ρανίδας γιατί η εντυμότητα και το καθαρά κούτυλο και πρόσωπο όλων των μελών της οργάνωσης νομίζω ότι είναι καθαρή το κεφάλι ψηλά στην κοινωνία και αυτό θα πρέπει να είναι κάτι που θα πρέπει να αξιολογήσει η τοπική κοινωνία. Δυστώ <σομίως> να ψηφίσουμε δημοκρατική αριστερά γιατί ζητάμε μια ανάπτυξη από την Ευρώπη της αλληλεγ Ωχ απ την οικονομική εκσάρτηση της πατρίδα μας με τις με τις τράπεζες και με τις κελεύσκοπίες σε ευρωπαϊκές τράπεζες και τον κύριον κύριον ευρωπαίον του διεθνικού νομισματικού και, του ταμείου και λοιπά. ζητάμε για μια αλλαγή στην βεδία η βεδία πρέπει να διαμορφώνει πολίτες και όχι οπαδούς έχω την επιθυμία πο πο πο τώρα σηγνώμει για, για τη διακοπή Ναι, είναι μια εξουσία του σταθμού, πολύ φιλόξενη Ένα λεπτό έχεις, θα, θα, θα, θα το φάει η εξουσία Όχι, κανένα, θα ήθελα κάτσει μαζί μου να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά Λοιπόν, θα μπήσεις έτσι και σε ψηφίσεις <χ> Κάτσε <χ> να δε γίνει Λοιπόν, ζητώ να ψηφίσουν δημάρια γιατί είμαστε πραγματικά Και θα το δούνε, ότι είμαστε μοναδικοί που έχουμε Έτσι, ναι, δεν πάει άγα μπρος, ξέρεις Να κάνουμε και λίγο χιούμορ γιατί Εντάξει, πολ Λοιπόν, ε╚εγα λοιπόν αυτό το ψηφίζουμε με για μια πεδία, οι οποίες θα διαμορφώνουν πολίτες κι όχι πελάτες. Είναι παραπολύ σημαντικό αυτό το βράμα. Θέλουμε για το εθνικό σύστημα υγείας να διαβάσουν και να προσέξουν την την την πρώτα που έχουμε κατάθεση για την ενέργεια, ιδιαίτερα το νέο άνθρωπο έχουμε συγκεικρημένη πρόταση, για την οκτώγια, είδαμε κάποια στοιχεία περιεχομένως έχουμε για την ίφεση που θα πون τα μνημονία έχουμε τα ισοδύναμα μέτρα από όταν εμείς τα λέγαμε, σήμερα τα χρησιμοποιεί μέχρι ο κύριος Σαμαράς όταν μιλάγαμε για δημοσιονομική εξηγείας τελειώνουν να μας κλείσουν φιλάκι θα μας κλείσει το κομπιώτερα τέλος πάντων η συνέχεια Πασόπινο, η την εβδομάδα μας έκλεισε κιόλας η συνέχεια Όχι. την επόμενη εβδομάδα κλείνουμε μπαμ να το ναι, τι να κάνω τώρα, εντάξει